Produced by Greek Austin, Texas, february two thousand eight, John chapter seventeen <güls> Αυτή δε εις την ζωή, είναι γνώσκος εις τον μόνον αλήθινον θεόν, και ον απεστειλάς Ισούν Χριστόν. Εγώ σε εδοξασα επί εργόν Και παράσε Εφ' ανερό το όνομα τη ανθρωπή σου εκ του κόσμου, σι ίσαν καμι από του και τον λογον σου τε Nin εγνωκαν οτι παντα οσα εδωκάσμι παρα σου ίσιν, οτι τα ρήματα εδωκάσμι δεδωκα αυτίς, και και εγνωσαν αλήθος οτι παρα εξίλτον και επίστευσαν οτι σύμι απέστειλας. Εγώ περί ερωτώ, του κόσμου ερωτώ, αλα περίον δεδωκάσμι οτι και τα έμα πάντα και τα έμα, και δεδοκασμέ και ουκ εκεί εν το κόσμο, και αυτί εν το κόσμο είσιν, καγώ προς ερχομέ, πατεράγιε, τήρισον αυτούς εν το όνομα τισού και εφύλαξα και ούδεις απόλετο η μοιο βιος της απολίας ενα η γραφή πληρωτή. Νίνδε και ταυταλαλώ εν το κόσμο ενα έχωσιν την καράντιν εμην πεπληρωμένην Εγώ των λόγων σου, και ο κόσμος εμισήσεν αυτούς, ότι ούκ εισίν του κόσμου εγώ ούκ του κόσμου. Ούκ Εκτου κόσμου οκίσιν καθώς εγώ οκίμι εκτου κόσμου. Αγιάσον αυτούς εν τη αλίτια, ο λόγος οσος αλίτια έστειν. Καθώς εμεί αφέστειλας ιστον κόσμον καγο αυτούς κόσμον, και υπέρα αυτούν εγώ αγιάζο εμ εν αόσιν και αυτί γιας εν ο περίπτωτον διαρωτώ μόνον, αλλά και περίπτων πιστευόντον δια του logo απτών ύσαι με, είναι απάντησεν οσυν κατ' οσυπατυρ εν η σι, είναι ακε απτύ εν η μη νοσυν, είναι ο κόσμο πιστευό τη η μη αφιστήλα, κατ' ο τυν δοξανιν διδοκασμι, διδοκά απτύ, είναι αόσιν εν κατ' οσυμισέν. Εγώ εν αυτοίς και εσύ εν εμί, να όσοι εντε τελειωμένοι είσαιν, να γενώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απεστηλάς και εγαφισάς αυτούς καθώς εμε εγαφισάς. Πατήρ, ο δεδοκάς μη τέλω ενα όπου είμαι εγώ κακίνι εν μέτει μου, ενα τερός την δόξαν την εμί, νιν δεδοκάς μη, ότι εγαφισάς με προκαταβολείς κόσμου. «Πατύρ δίκαι, και ο κόσμος σε ούκ έγνο, εγώδε σε έγνον, και ούτι έγνο σάνο τη σύμη απέστειλας, και εγνωρισα αυτής το όνομα σου, και εγνωρισό ενάια καπίνη καπισάς με εν ή καγό εναυτής.